Κεφάλαιον Γάμα, σελίδα 982, στήχη 1 22. 1. Και στον επίσκοπο της εκκλησίας που είναι η Σάρδις γράψε «Αυτά λέγει εκείνο που έχει το Άγιον Πνεύμα με όλα τα χαρίσματά του και τους επτά αστέρας, τους επισκόπους δηλαδή και ανωτάτους ή σα εκκλησίες λειτουργούς. Γνωρίζω τα έργα σου, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένο από αυτά. Διότι έχει όνομα που σημαίνει ότι ζει και όμω είσαι νεκρός. 2. Γίνε άγρυπνο και προσεκτικό, και στήριξε τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησίας τα οποία κινδύνευσαν να αποθάνουν. Σου γράφω αυτά διότι δεν έχω έβρει τα έργα σου και την επισκοπική συμπεριφορά σου τέλεια ενώπιον του πατρός μου, ο οποίο κατά την ανθρωπίνη φύση μου είναι και Θεό μου. 3. Ενθυμού λοιπόν των ζήλων με τον οποίον έχεις παραλάβει και ήκουσες το Ευαγγέλιο και μετανόησε και φύλλατε αυτό που ήκουσες και παρέλαβες. Εάν λοιπόν δεν εξυπνήσεις και δεν γίνεις προσεκτικός θα έλθω δια του θανάτου σου ἰσέ έξαφνα όπως έρχεται και ο κλέπτης κατά τη νύκτα και δεν θα γνωρίσεις ποιαν ώρα αν θα έλθω ἰσέ δια να ζητήσω λόγων των πράξεών σου. Τέσσερα Έχεις όμως εις ασάρδης ολίγα πρόσωπα που δεν εμόλυναν τα ενδύματά τους με αμαρτίας και αυτοί θα περιπατήσουν και θα ζήσουν μαζί μου ντυμένοι στα άσπρα διότι τους αξίζει να είναι μαζί μου ντυμένοι με πνευματικών χιτόνα φωτεινών και λαμπρών. 5. Εκείνος που θα νικά πάντοτε θα περιβληθεί έτσι με ενδύματα άσπρα και φωτεινά και δεν θα σβήσω ποτέ το όνομά από το βιβλίο της αιωνίου και ουρανία ζωής και θα ομολογήσω το όνομά του εμπρός στον πατέρα μου και εμπρός στους αγγέλους του συσταίνουν αυτόν ως πρόσωπον ειδικών μου και αγαπητών μου. 6. Εκείνος που έχει πνευματικόν ενδιαφέρον και αυτή ας ακούσει τι λέγει το Άγιον Πνεύμα εις 7. Και στον επίσκοπο της εκκλησίας που είναι στην Φιλαδέλφιαν γράψε «Αυτά λέγει ο Άγιος, ο πραγματικός και αληθινός Κύριος» ο οποίος έχει την Μεσιανική εξουσίαν και βασιλείαν του Δαβίδ αυτός που ανοίγει την θύρα των ουρανών και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει και την κλείει και κανείς δεν μπορεί να την ανοίξει 8. Γνωρίζω τα έργα σου τα επισκοπικά Ιδού, έχω δώσει εμπρό σου ανοιχτήν θύραν προς ανεμπόδιστον ιεραποστολικήν δράσιν την οποία κανεί δεν μπορεί να την κλείσει Σου την ίνιξα εγώ διότι εσύ έχεις μικράν δύναμην και ολίγα μέσα για την δράση αυτήν. Εφύλαξες όμως τον λόγον μου και δεν ιρνήθεις τον ομά μου εν μέσω του διωγμού που σε ύβρε. 9. Ιδού, θα δώσω στο ποιμνιόν σου μερικούς από την συναγωγή του σατανά, από εκείνου που ονομάζουν τους εαυτούς τον Ιουδαίους, δεν είναι όμω και πραγματικοί τι ούτη, αλλά ψεύδονται». Ιδού θα τους κάμω να έλθουν και να προσκυνήσουν εμπρόσει στα πόδια σου... ...και να μάθουν ότι εγώ σε υγάπησα. 10. Επειδή δε εφύλαξες των λόγων της υπομονής... ...ις τα όνομά μου θλίψεις... ...και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού και των θλίψεων... ...που μέλουν να έρχονται εις όλη την οικουμένην... ...για να θέσουν εις δοκιμασίαν που κατοικούν επί της γης. 11 Έρχομαι γρήγορα. Κράτη καλά την πίστη που έχεις για να μην πάρει κανείς τον στεφανό σου και την ανταμοιβή των αγώνων σου. 12. Εκείνον που πάντοτε θανικά θα τον κάμω στήλων της εκκλησίας μου η οποία είναι ο πραγματικός ναός του Θεού και από την τιμητική αυτή θέση που θα του δώσω δεν θα βγει πλέον έξω ποτέ και θα γράψω επ' αυτού το όνομα του Θεού μου για να είναι αιωνίως ειδικός του καθώς και το όνομα της πόλος του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, η οποία δεν έχει κτιστεί από ανθρώπους, αλλά καταβαίνει από τον ουρανόν, από τον Θεόν μου. Και της πόλος αυτής θα γίνει ούτως αιώνιος πολίτης. Θα γράψω ακόμη υπ' αυτού και το νέο όνομά μου, λόγος του πατρός στην ανθρωπή σας, για να είναι και σωσμένο με το αίμα μου αιώνιος. 13. Εκείνος που έχει πνευματικό ενδιαφέρον και αυτή, Α ακούσει τι λέγει το Άγιον Πνεύμα εις εκκλησία. Εκκλησίας. 14. Και στον Επίσκοπο της Εκκλησίας που είναι στη Λαοδίκιαν γράψε Αυτά λέγει εκείνο που είναι η αυτοαλήθεια και ο αμήν, ο αληθής και αξιόπιστος μάρτη, η δημιουργική αρχή των κτισμάτων του Θεού. 15. Γνωρίζω καλά τα έργα σου, ότι δηλαδή ούτε ψυχρός είσαι στην πίστη και των ζήλων, ούτε ζεστός και θερμός. Ήθε να ήσουν ή ψυχρό, διότι τότε θα υπήρχε μεγαλύτερα ελπί να μετανοήσει κάποτε και να γίνεις ζηλωτή, ή να ήσουν θερμό και ζεστό. 16. Έτσι, επειδή είσαι χλιαρό και δεν είσαι ούτε ζεστό ούτε ψυχρό, θα σε ξεράσω από το στόμα μου. 17. Λέγε εξαιτία τη ειήσεώ σου και αυταρεσκία σου, ότι είμαι πλούσιο τη αρετά και έχω πλουτίσει και δεν μου χρειάζεται τίποτε. Και δεν ήξερε ότι είσαι ίσω πράγματι ταλέπωρο και ελεεινό και πτωχό, η αρετήν και τυφλό, ώστε να μην βλέπει την πραγματική πνευματική σου κατάσταση και γυμνός. 18. Διότι λοιπόν λέγει ότι έχω πλουτίσει, σε συμβουλεύω να αγοράσει από εμέδια δια ταπεινόφρονο συντριβή και προσευχή, αρετήν πραγματική και γνησία σαν των χρυσών που έχει λιώσει και καθαριστεί μέσα στην φωτιάν, για να γίνεις πλούσιος αρετήν και αγαθά έργα. Να προμηθευτεί ακόμη και αγιότητα και αγνότητα βίου, ώστε με αυτά να περιβληθείς σαν με άλλα λευκά ενδύματα και έτσι να μην γίνει φανερά εις όλους η εντροπή τη πνευματική σου γυμνότητος. Να προμηθευτεί και φωτισμόν αληθείας, για να χρήσει σαν με άλλο κολλήριον τα μάτια της ψυχή σου, ώστε να βλέπεις την κατάστασή σου και πλανά σε νομίζων ότι πλούσιο. 19. Σου λέγω αυτά εξ αγάπης. Εγώ δίποτε αγαπώ, τους ελέγχω, δεικνύον αυτούς τα σφαλματάτων και τους παιδαγωγώ. Δείκνυε λοιπόν ζήλων και μετανόησε. 20. Ιδού στέκομαι έξω από την θύραν και κτυπώ δυνατά. Εάν κανείς ακούσει την φωνή μου και ανοίξει την θύραν της καρδίας του, θα έμβοη σε αυτόν, θα συνδεθώ με αυτόν στενός και με πολλή και θα συμφάγω μαζί του χαίρον και αγαλώμενος για τη σωτηρία του. Και αυτό θα συμφάγει μαζί μου, απολαμβάνων την ευρωσύνην και τη χαράν της μακαρίας μου ζωής. 21 Εις εκείνον που θα νικά πάντοτε, θα του δώσω τα ανταμοιβήν να καθίσει μαζί μου εις τον ένδοξον θρόνον μου, όπως και εγώ όταν έγινα άνθρωπος, ενίκησα και μετά την ανάληψή μου εκάθισα μαζί με τον πατέρα μου στον θρόνον αυτού. 22 Εκείνος που έχει πνευματικών ενδιαφέρον και αυτή, ας ακούσει τι λέγει το Άγιον Πνεύμα εσάς εκκλησίας.